Πράσινα άλογα και παραμύθια τη χαλιμάς. Τώρα τα ψέματα μα τα σερβίρουν και εγγράφονται με έγγραφα. Δυστυχώ είναι ξεπουλημένο όλο το πολιτικό προσωπικό των αστικών κομμάτων τη χώρα. Έσκος είναι, Έσκος. Έσκος. δεν έχουν πέτρα πάνω τους, να βγουν στον δρόμο να δουν την πραγματικότητα Πιστέψαμε ένα νεαρό 40 χρονών και μας κοροϊδεύει μας και τους πιο μεγάλους από μένα και μας κόψανε όλα μας τα λεφτά Εμ τους δίνουμε συντάξεις, εμ διεκδικούνε, εμ βγαίνουν στο δρόμο, εμ και έχουν και άποψη για το αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας για παράδειγμα. Εδώ η κυρία η τελευταία λέει ότι εμπιστεύτηκε ένα 40χρονο και αυτός τους κοροϊδεύει, αν είναι δυνατόν. Πληρώνονται οι συνταξιούχοι ακόμα, ενώ δεν προσφέρουν τίποτα, φύρα είναι σε αυτόν τον τόπο και έχουν και άποψη και τολμάνε να την εκφράζουν και να βγαίνουν και σε πολυπληθέστατε συγκεντρώσεις όπως αυτή η χθεσινή που είχε να γίνει χρόνια με τόσο πολύ κόσμο, με τόσους πολλούς συνταξιούχους. Άλλη μια επιτυχία της πρώτης, δεύτερης, τρίτης φοράς, αριστερά δεν το λες. Ο Αλέξη Τσίπρας δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κορδέψει, κοροϊδέψει, κοροϊδέψει, κοροϊδέψει συνταξιούχου. Βεβαίω και δεν θα υπάρχει, είναι ευσαφές ότι δεν θα υπάρξουν... Α, άλλες μειώσεις Το λέγαμε πέρυσι Ότι θα διατηρηθούν οι κύριε συντάξεις Ότι δεν θα προχωρήσει η ρίδρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές Ψέματα Στα ίσα ψέματα Εγώ θα τρεπόμουν Τόσα ψέματα θα τρεπόμουν Και μας λέγανε όλοι κυρίως η αντιπολίτευση Ότι παρουσ... παριστάνουμε τους μάγους Ότι θέλουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο Όμως αυτό το καταφέραμε την επιστολή του στάνει το χέρι ήταν 60% η μείωση αηδία ένιωσα έπαινα 500 ευρώ επικουρικό και τώρα παίρνω 36 τι άλλο να σου πω είναι σαφέ ότι δεν θα υπάρξουν Άλλε μειώσει να το λέγαμε πέρυσι. 180 τον περασμένο μήνα, 77 τώρα. Και τώρα το, το επικουρικό μου έχει πάει 95 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνει και θα μου κόψει λίγο τρει μήνε. Είναι σαφέ ότι δεν θα υπάρξουν άλλε μειώσει να το λέγαμε πέρυσι. Ήρθανε και με κλέψανε, μου πήραν τα λεφτά μου και κανένα δεν καταδικάζεται από όλου αυτού που το παίζουν κυβέρνηση και κράτο και εξουσία. Πήρα 74 ευρώ ζωντανά. Είναι σαφέ ότι δεν θα υπάρξουν. Α, άλλες μειώσει να το λέγαμε πέρυσι Κάθε μήνα ξε, μας ρωτάνε τι σύνταξη παίρνουμε και δεν ξέρουμε γιατί κάθε μήνα πάμε και βρίσκουμε πιο λίγα Το λέγαμε πέρυσι Στο τέλος δεν θα παίρνω τίποτα Με κόψαν 62 ευρώ Είστε κομμουνιστής Ναι είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική ειναιολία και παραμένω σε αυτό το Μήκο κύματος. Μου, μου επικαλούνται είναι και κομμουνιστές να πάνε το στόμα τους πρώτα για να λένε αυτή τη λέξη. Και τώρα 40 χρόνια και μας μας εκα, 127 και ποιοί, 50, 77. Από, από 560 Το το χαρτί. Είναι η Ελλάς. Μερικά ηχητικά από την θεσινή συγκέντρωση, μερικά ηχητικά από αυτά που ισχύουν, σήμερα, προχθές, Μεθαύριο ίσω είναι και χειρότερα τα πράγματα, γενικότερα από ανθρώπου που πίστεψαν και είχαν ακούσει εκείνα τα περίφημα, όχι μόνο δεν θα σας πειράξουμε, αλλά θα σας δώσουμε τη 13η και γενικότερα θα ερχόντουσαν καλύτερες μέρες και για τους συνταξιούχου. Όλα αυτά τα είχε τάξει, τα τάζει με διάφορους τρόπους η συγκυβέρνηση. Αποκαλύφθηκε ότι ουσιαστικά ό,τι είπαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά Τα κόμματα της κυβέρνηση ήταν ψέματα επέξαν τον ελληνικό λαό. Ήταν ένα μεγάλο παραμύθι προκειμένου να οδηγήσουν τον ελληνικό λαό μαζί με τη χρήση του φόβου και της απειλής στο να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά που θα ολοκληρώσουν το έργο της παράδοσης του ελληνικού λαού. Της παράδοσης Εθνική κυριαρχίας χώρας. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Μπράβο! Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά και ενώ ο Καμένο έλεγε για του άλλου, αλλά τελικά ισχύουν για τον ίδιο και για τον Αλέξη Τσίπρα, για τη δική του συγκυβέρνηση. Η, η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Πήγε χθε ένα συνέδριο και ο Αλέξη Τσίπρα και μα ανακοίνωσε ότι γυρίζουμε, επιστρέφουμε ξανά στην ανάπτυξη. Οπότε όλα αυτά που ξέρουμε, ζείτε, ζούμε, δεν ισχύουν γιατί γυρίζουμε ξανά στην ανάπτυξη. Ε, επιστρέφουμε σε αυτήν. Προφανώ με έναν Ε, παλιάς δεκαετίας προσαρμοσμένο όμως στα σημερινά δεδομένα. Η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη βήμα-βήμα με δυσκολίες αλλά βήμα-βήμα καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η διαφαινόμενη ανάκαμψη που όλοι προβλέπουν ότι την ερχόμενη χρονιά θα έρθει με ρυθμούς, να είναι μια ανάκαμψη, μια ανάπτυξη που θα έχει το Άμπου Ντάμπι Do Abu Dhabi. Archipelagi. E pista. Maregale, 4 Moderno soiros, Abu Dhabi. Elate gali. 4 Abu Dhabi. Μη σταματάτε μη ούτε για μια στιγμή Το Αμπούνταμπι Έτσι λοιπόν το γνωστό τραγούδι Χαλιγκάλι Από την Αλίκη από την Τζαλιγοπούλου γίνεται πια Αμπούνταμπι Νομίζω ταιριάζει περισσότερο Είναι ο ρυθμός που χορεύουμε επειδή επιστρέφει η ανάπτυξη Μαζί με όλους εμάς χορεύουν βεβαίω και οι συνταξιούχοι Οι χαρούμενοι που βγήκανε χθε. Στου δρόμου, το στα τέσσερα που ακούγεται στο ενδιάμεσο από τον πάνω καμένο, δεν είναι αυτό που αμέσω πάει το μυαλό σα, αλλά είναι ο μαγικό αριθμό που τόσο έχει αγαπήσει αυτή η κυβέρνηση όπω μα ξαναθύμισε χθε ο Νίκο Παπά. Εσεί θα επιμείνετε σαν υπουργό στο τέσσερα. Ναι, προσέξτε, η, ο αριθμό αυτό είναι ο αριθμό τον οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Στα τέσσερα. Με 154 ψήφου. Τέλειωσε αυτό ο νόμο. Α, Τι, εδώ, ο, εδώ ο, τώρα θα μισό λε. Εδώ, εδώ τώρα θα, θα, θα... Βεβαίω υπάρχει ο νόμο. Γίνεται ένα ολόκληρο καυγά όλο αυτόν τον καιρό. Αν υπάρχει ο νόμος, αν δεν υπάρχει, το Στέτον έβγαλε συνταγματικό. Παρόλα αυτά, ο παπά χθε είπε ότι υπάρχει. Οπότε το 4 γενικώ παίζει πολύ σε αυτή την κυβέρνηση. Όπω και αν το δει κανεί, όποιο σενάριο και να φτιάξει, όποια στάση και αν σκεφτεί το μυαλό του. Ευτυχώ υπάρχουν και αισιόδοξα και εμεί εδώ πάντα τα αναδεικνύουμε αυτά, όπω αυτό που ακολουθεί η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει <Το> και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι <Το> να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας από την πρώτη κιόλας μέρα <Το> <Το> η στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει Διότι εμείς ξέρουμε πώς θα κάνουμε την Ελλάδα να δουλεύει ξανά. Μάλιστα. Πλησιάζει η ώρα. Ευχαριστώ το λες όλο αυτόν τον... Ε, σηματοδοτήσαμε κιόλας με τα σχετικά ηχητικά, με Παναγίες με Σύννεφα, με την Βλαχοπούλου με τον Αυτιά, με το χόχ και φαντάζομαι θα προκύψουν κι άλλα στην πορεία γιατί τον να λέει ο κυριάκο ότι η ώρα πλησιάζει που έρχεται δεν ακούγεται και πολύ ευχάριστο, νομίζω στα Αυτιά όλον. Χτες έγινε το μνημόσυνο των δύο δολοφονηθέντων χρυσαυγητών στο Νέο Ηράκλειο, όπως γίνεται πάντα ένα μνημόσυνο, εκεί ήταν ένας ιερέας, δεν ξέρω να το έχετε δει, έχει πάρει μια έκταση από χτες, ο οποίος αφού έψαλε τα συνήθη, αμέσως μετά έψαλε τα μη συνήθη και των συνεργατών αυτού όπως Κύριος ο Θεός συνεργήσει και καταγοδώσει το θεάρε στον αγώνα τους που δίνουν υπέρ της και της πατρίδος κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Η ευθύνη είναι δική μου για την επόμενη εκφώνηση Αναθέμπομαι επόμενα άθεμα σε όσους Εντό και εκτό της πατρίδας μας, πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους που καλλιεργούν μίσος ενάντια σε όσους υπερασπίζονται τα ιερά και όσια της φιλής μα. Αυτά έγιναν, τα είπε εκεί κανονικά, θεάρεστος των ε, της Χρυσή Αυγής και ανάθεμα σε πολιτικούς δημοσιογράφους όσοι είναι κόντρας αυτών των θεάρεστο. Ε, και άριστο. Αγώνα. Ε, πολύ ωραίες στιγμές, πολλοί με έβλεπα στα social media, είχαν μια απορία αν πληρώνεται αυτός ο ιερέας, τον πληρώνουμε όλοι εμείς και επειδή υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για σχέση εκκλησίας κράτους που θα μείνει πάντα συζήτηση, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα ούτε αυτή η αριστερή κυβέρνηση όπως δεν έκαναν οι προηγούμενες αριστερές κυβερνήσεις ή και οι δεξίες. Σε αυτήν τη συζήτηση θα έπρεπε κάποιο να ρωτήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο, Τι θέση έχει για αυτόν τον ιερέα. Δεν έχω ακούσει κάποια τοποθέτηση σχετική. Τον αρμόδιο Μητροπολίτη που υπάγεται ο ιερέα. Γενικώ δεν έχει τοποθετηθεί κανεί για όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα θεάριστα και τα αναθέματα που απίφθινε ο συγκεκριμένο παππά. Προφανώ ο Ιερόνιμο δεν προλαβαίνει γιατί έχει να ασχοληθεί με άλλα θέματα όπω ο ίδιο παλιότερα έχει πει. Με πόσα λεφτάζει ζει ένα αρχιεπίσκοπο, εξαρτάται τι ζωή κάνει. Εγώ ως Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος πιρώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μου έλεγε η αγιά μου, στη ζωή μου να πλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνω. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλου κατεβάζει. Δεν 네, μην προλαβαίνουμε, τι να πρωτοασχοληθείς Αν έχει και βιοποριστικό πρόβλημα Δεν σου μένει χρόνος να ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα <Sls advocate> Τα ημάτια, <Slsibhet> δεν τα παίρνει ο ίδιο τα ημάτια μην φοβάσαι Το θέμα εδώ δεν είναι τα 230. Το θέμα είναι ότι δεν του φτάνουν τα 2300 Γιατί όλοι ξέρουμε σε αυτά τα επίπεδα Είναι όλα πληρωμένα Όλα πληρωμένα από μετακινήσεις, από τροφή, από ρούχα. Εδώ όπως ξέρουμε δεν έχει να πάρει γιατί εντάξει. Εν πάση περιπτώσει σχετικά είναι όλα αυτά. Ο πλούτος δεν φαίνει την ευτυχία και η φτώχεια είναι σχετική. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το ζούμε και το... Παρακολουθούμε εδώ, Ελληνοφρένια 2.11.208.200, με τα αναθέματα και του θεάρε, του θεάρες, τους αγώνε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε σε αυτό το τηλέφωνο. Σα περιμένουμε αποστόλει. Ε-mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντι.papa.ikr. Να στείλετε και SMS Μπορείτε, γράφοντα real και ενώ το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 19.650. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και περιμένοντα τον ανασχηματισμό ε, από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, ακόμη και σε αυτό είναι λίγο αργή όπως σε όλα τα υπόλοιπα να θυμηθούμε τι κυβέρνηση έχουμε πώς μας την είχε παρουσιάσει για να ξέρουμε τι χάνουμε από ώρα σε ώρα από μέρα σε μέρα ή σε λίγες μέρες Ανακοινώνεται η σύνθεση της καινούργια κυβέρνησης Αφήστε ματάμ, δεν πειράζει Προθυπουργός Αλέξης Τσίπρας Να μου λέτε, κυρία δύο, πώς είναι ο κυρίος καλό με Μαλακοφέρη. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Δραγασάκης Ιωάννης Παιδιά, έχει ένα σχέδιο Ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο Τι σχέδιο? Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότησης Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής Γεια σου Πασόκ Μεγάλε Υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας Και όσοι έχουν χρήματα θα πάνε στο ATM και θα πάρουν χρήματα Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα προστασίας του πολίτη Νίκος Τόσκα, Τόσκα. Τόσκα. Τόσκα. Τόσκα. Υπουργείο Οικονομία, Ανάπτυξη και Τουρισμού Υπουργό Γιώργος Ταθάκη. Έστουμε πια πώ έφτασε σε ηλικία γάμι. Αναπληρώτη Υπουργό, αρμόδια για θέματα τουρισμού, Έλενα Κουντουρά κουντούρα. Πατέ μου λε, ήρθε η Μίκρο να μην με σα μελαπολίσω. Υπουργό αρμόδια για θέματα βιομηχανία, Θεοδώρα Τζάκρυ. Ανέρα, παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. καλή ε? Ε? Δεν θυμάμαι να μου το έλεγε σήμερα ακριβώ στο, στο Υπουργικό Συμβούριο. Νομίζω ο υπουργό Περιέρχη. Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Υπουργό πάνω καμένο. Ο μικρό. Έσπασε το Αριστερό τα. Υπουργό Πεδία, Νίκο Φίλη. Εμένα να πούμε πώ με βλέπει. Σαν κρέα μακαράγει, μάλλον βοηθό. Υπουργείο Εσωτερικών, υπουργό, Νίκο Κοντζιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αποίτεση για το αποτέλεσμα τη διαπραγματεύση κατά τη διάρκεια μου γνώμη. Υπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Μάρδα. Ποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάρδα. Έλαστική. Έλα, κύριε. Ποιο μην είναι. Το τρία. Το τρία στο κοινό τηγάνουμε. Το 3 τώρα το έχουμε. Ναι. Μας στο είναι είναι. Υπουργείο Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη. Υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο. Ω προ τη ρίξη. Εμεί τη ρίξη την κάνουμε κάθε μέρα. Δεν είναι δίμο, γι' αυτό τη τηλεφωνώ για να τηθεί αναλόγω. Υπουργείο Υγεία. Υπουργό Ανδρέας Ξανθό. Μυρμήνια. Μάλιστα. Μυρμήνια. Υπουργείο Τουρισμού και Αθλητισμού. Υπουργό Μπαλτάς Αριστίδης Συνεκέσιον. Όχι. Έρο. Ούτε, ούτε ούτε. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός, ταξικός μίσος Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υπουργός Πάνος Κουρλέτης Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία Τρώω κακαδιά Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αναπληρωτής Μάρκος Μπόλαρης Δόξα το και Πάσης Ελλάδος Υπουργό Επικρατεία, Νίκος Παπάς Να ο παπά, πούνο παπά, εδώ ο παπά, εκεί ο παπά. Να ο παπά, πούνο παπά, να ο παπά. Υπουργό Επικρατεία, αρμόδιο για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Αλέκο Φλαμπουράρη. Όλοι συμπονλευόμαστε τον Αλέξη. Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, Τέριν Κουίκ. Παλά, α το πούμε, <Καλας> Τέριν. σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον Σιρίζα. Ναι, εγώ προσωπικά ναι. Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητική εκπρόσωπο, Όλγα Γιώργο Βασίλη. Να την πασταλίβει με βούτυρο και να την τρώσει Πιστέψαμε ένα νεαρό, 40 χρονών και μας κοροϊδεύει μας και τους πιο μεγάλους από μένα! Με ένα νεαρό 40 χρονών και μας κοροϊδέβει εμά και τους πιο μεγάλους από μένα. Αν είναι δυνατόν να το κάνει αυτό Αλέξη Τσίπρα θα ακούσουμε τώρα την άλλη προσέγγιση Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παπαδόπουλο, διαμάτι. Βγαίνει συνεχώ στα παράθυρα και ό,τι λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Ε, δικαιολογεί και απαντάει σε όλο αυτό το θέμα με του συνταξιούχους Το θέμα τη ημέρα για την εκπομπή μα, δηλαδή, είναι οι συνταξιούχοι που βγήκαν στου δρόμου. Σήμερα. Και ήταν πολλοί Σας σα προβλημάτισαν. Αρκετά. Και. Νομίζω ότι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε αυτά που είναι αναγκαστικέ μα υποχρεώσει απέναντι σε μια συμφωνία την οποία κάναμε πέρυσι και η οποία έχει πολύ σκληρά πράγματα να υλοποιήσουμε ε, εν ώψη των αλλαγών που έπρεπε να κάνουμε στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και να εξοικονομήσουμε ένα κομμάτι 8 δις. Αυτό... Με αυτή την αμήλικτη πραγματικότητα βλέπω ότι οι κινητοποίησει είναι αναγκαίες γίνονται για να προβάλλουν το δίκαιο τους από την άλλη πλευρά και εμεί ζούμε ε, σε μια χώρα η οποία είναι υπό επιτήρηση και αναγκάζεται, ε, αναγκάζεται να υλοποιήσει οδυνηρές συμφωνίες Οι οποίες όμως τις ψηφίζουν κάποιοι δεν μπορεί να έχουν δίκιο συνταξιούχη να έχει δίκιο και ο βουλευτής η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ένας από τους δύο Δεν έχει δίκιο. Έχει άδικο. Αναγνωρίζουμε όλοι το δίκιο το έχουν οι συνταξιούχοι, άρα κάποιο έχει το άδικο. Και επειδή πληρώνεται το άδικο σε αυτόν τον τόπο και γενικότερα στι κοινωνίε των ανθρώπων, θα ήταν ενδιαφέρουσα μια απάντηση σχετικά με αυτό. Πώς νομίζει ότι πρέπει να πληρωθεί το άδικο και το κακό που κάνει στου συνταξιούχου, και ο συγκεκριμένο βουλευτή, αλλά και οι υπόλοιποι, με όλα αυτά τα περίφημα περί για να πάνε καλύτερα τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο, τόπος έχει και λαό. Έλα, ρε όλη την εκπομπή για να μπορέσετε να πετύχετε στη γραμμή. Ναι, αλλά με πέτυχε στη γραμμή. <laughs> Στην πρώτη γραμμή κιόλα. <laughs> Λέγει τι θέλετε. Α πούμε κάτι που άκουσα. Άκουσα το κατρούγαλ να διαψεύει ότι το Δούνου του ζητάει μείωση μισθών και τέτοια κατάργηση επιδομάτων τριετία και τέτοια. Το Δούνου του τα ζητάει, όχι Το διαψεύει, έτσι. Ναι, ναι. Άρα κατάλαβε τι θα γίνει. Σιγά-σιγά <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> με. γίνεται πάντα. Τι θα γίνει. <laughs> Όποτε διαψεύει αυτό κάτι. Καλοφάγωτα ή καλοφάγωτον πιο σωστά. <laughs> Υπουργό εργασία αυτή την κυβέρνηση ήταν ο πορφυρογέννη. Θέλεγο του Κομμουνιστικού κόμματο τη Ελλάδα. Αυτό προσπαθούμε να είμαστε ένα εναλλακτικό παράδειγμα αριστερή διακυβέρνησης... Να σου πω είπε ή πορφυρογέννητο. Μήπω θυμάστε τον άλλο το, το νούμερο που ήταν εκεί πέρα σε ένα fame story. Τι ήταν αυτό Αυτό ήταν θυμάμαι να τι ήταν, ήταν. Γιατί δεν είχε σχέση γκάλω δρομαντικά να πούμε με την επιστολή. Την επιστολή που στείλε ο μαυρού Α! Στου συνταξιούχου. Έπρεπε να τονώσει λίγο τα ελτά. Και τώρα μην πέταξα μια μαγαζιά γιατί τα ελτά είναι ιδιωτικά. Σε ποιον ανοίγουνε, στην Eurobank. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Τα ελτά όμω κάνουν και κοινωνικό έργο, όπω μα σήλωσε ο άνθρωπο, λέω, όπω του μπέρδευσα. Ο <ΣΣΣ> Ιερώνυμο. <ΣΣΣ> Στέλνουν και τα πακέτα φαγητού στα σπίτια. Με ένα χαμηλό τίμημα. Α. Το κοινωνικό έργο έχει ένα χαμηλό τίμημα πάντα. Σημαντικό, σήμερα στις 3.30 ώρα το μεσημέρι 4 παρά, στο περιστέρι, γίνεται πληστηριασμός πρώτης κατοικία, Το πληστηριασμό τον κάνει εκείνη η τράπεζα που έχει γα*** την Ισπανία. Το τίμημα είναι γύρω στα 28.000. Α, ωραίο, για χιλιάρικα χάνει σπίτι, καλή φάση. Έχω μια απορία, γιατί γίνονται πάντα τετάρτη πληστηριασμό. Βολεύει καλύτερα. Επειδή δεν δουλεύουν τα μαγαζιά τα απόγευμα. Μπορεί, έλα, γεια. Αχ, ένα πουλάκι, είσαι πάνω στο τζάμι. Πού το πουλάκι μου, το σκότωσες. Α, <laughs> <laughs> τι κάνεις παλικάρι μου. Καλά εσύ. <laughs> Όταν νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ως μορί, στη Γιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές. Αυτό, Μεγάλη κουβέντα. το είπε ο Ιωσήφ Στάλιν, αφιερωμένο σε όλους τους παραπλανημένους αντικομονιστές. You, sena, kubi, to Εδώ, η εκκοπέ είναι έπιτα μου, αποστολή. Έλα αυτό το Σύργο που βγήκε προηγουμένω και είπε ότι μα φάξει τι συντάξει, ωίρα, όχι δεν είναι ο καλύτερο αφορά. Δεν φανταστή κανεί, αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι συναξιόχώ πω ένα 2% μου πήρε ο καημένο. Και παντά άλλο δεν μου πήρε. Συνταξή μου την έχει εξαρκεί ο Μητσοτάκη την προηγούμενη. προηγούμενοι. Και είπε προθέσω Μητσοτάκη όταν το είπαν για τα Ε Εδώ το κρύβοντα κόψω λέει και τι συντάξει τα επικωρικά. Αυτά να βλέπουν τα σούργεια που βγαίνουν σαν την προηγούμενη και με συχωρίζει και όλα το επίπεδο. Όχι, δεν έχω θέμα, όχι, συντάξει, καταλαβαίνω, αλλά αυτό το Είναι το κλασικό ότι οι άλλοι σε φέραν στον κρεμό, αλλά ο Τσίπρας σου δίνει τη σπροξά. Ε, Συμφωνώ, λέει, αλλά και η σπροξιά λίγο είναι καθοριστική, ε? Ε, εντάξει. Γιατί όταν έχει προηγηθεί ένα 30-40% στο ε, σύνολο, ε, ε, ε, όταν γίνεται 42%, ε, είναι λίγο η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Ε, ε, είναι το βηματάκι που χάνει και βέβαια στον κρεμό. Ε, αλλά 11 κου, τα 11 κοψήματα που μου κάνει στη σύνταξη, ε, εντάξει, ε, δεν θα μπορώ σαθ, να σταθώ στο 2%. Το... Μα το 2% ήταν μόνο του, κανεί δεν θα το έλεγε. Αλλά επειδή το 2% είναι συνέχεια μια ίδια πολιτική που είχε φέρει ένα 40 προηγούμενο. Εδώ <στολίξε> πώ το χωρίσαν μεταξύ του θα κόψει ο καθένα είναι το θέμα. να <στολίξερα> μου Θα γίνει μην ανησυχείς Περίμενε. Λίγο <στολίξερα> θέλει <υπομονήθλη> και λίγο ρε παραπάνω. Τη στιγμή που θα αναλάβουμε την ευθύνη της χώρας πλησιάζει. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε έτοιμοι. Όχι, Παναγία μου. Να θέσουμε σε εφαρμογή το πρόγραμμά μας από την πρώτη κιόλας μέρα. Οχ, οχ, οχ. Να ακούσουμε τώρα πως φτάνουμε σιγά σιγά στο χάος το οποίο θα παραλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν και όποτε και αν για να το επικαλείται ώστε να φέρει και αυτό στο πέμπτο, τέταρτο μισό, έκτο, έβδομο ανάλογα που θα είμαστε τότε μνημόνιο γιατί το χάος το φτιάχνει κάθε μια κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εκλέξει την επόμενη κυβέρνηση που έρχεται για το καλύτερο αλλά τελικά κάνει το χειρότερο ο Νίκο Παπάς ρωτήθηκε Ο κύριο Αφαρά, κύριε Οικονόμου, είχε υπογράψει πλεονάσματα τα οποία, όπω ομολόγησε <στονικό> ο κύριο Χαρδούρη, δεν πιάνονταν ποτέ. Γιατί αυτά και ουδείς... τα πιάστηκε τώρα. Και ουδή πίστευε το 3,5. Τα, τα έχουμε πιάσει μέχρι τώρα <στονικό> το 3,5 είναι το 2018. Μιλάμε για μετά το 2018. Για τι Εδώ είμαστε σε μια συζήτηση και πρέπει να χαμηλώσουν αυτά τα πλεονάσματα. Αλλά, για να μην διαμορφώνονται έτσι και μια εικόνα η οποία είναι απολύτω ψευδή, οι στόχοι αυτή τη στιγμή, όχι πιάνονται, αλλά. Από την υπερφορολόγηση. Βεβαίω, από τη φορολόγηση η οποία είναι συμφωνημένη. Μπράβο! Έτσι, όντω πιάνονται τόσα και διπλάσια πλεονάσματα από την υπερφορολόγηση και επειδή οι λέξεις τον τελευταίο καιρό δεν ε, απεικονίζουν ακριβώς αυτό που γίνεται περιγράφουν πιο κομψά το αέσχη που γίνονται από το ξεζούμισμα, από την καταστροφή ανθρώπων γιατί υπερφορολόγηση αυτό ακριβώς σημαίνει πνίξιμο της όποιας αγοράς υπάρχει Λαός, μέρος δεύτερον Ναι, έλα. Ήθελα έλα. Έλα. να πω κάτι που βίωσε χθε σε μια γνωστή αντιπροσωπή αυτοκινήτων που <Κι> βάλαγε κάποιο παλικάρι, κάποια ανταλλακτικά ναι. και από αυτού του καλού χαρτογειακάδε πειράθηκε ένα και του μίλησε μέσα στον κόσμο με ένα ύφο ή ταμό. Μόνο ένα παιδί μου τη βόρδουλα δεν πήρε. Προσπάθησε να τον πιάσω, το να τον <Κι> πλησιάσω, να του μιλήσω, να τον πω Αλλά ήταν και τι πειράζει, υπάλληλο την. <Κι> Αυτό που με στεναγόρισε πολύ χθε ήταν ότι ήμασταν 15 άτομα, μόνο εγώ μίλησα. Δεν ήταν ντρομερό. Έτσι γίνε συνείδητο, δεν θέλω να σταράξω. Η σκέψη του Μια κοινωνία ολόκληρη. 10 χρόνια μη δηλαδή δεν σε εγώ μα κανένα. Τώρα αυτό το παλικάρι θα παίρνει 4-5 καλλιτάρι, δεν το σέβαίνει κανένα. Ναι. Μωρή <Ρι ορνέλλα> σε πέτυγα πάλι σήμερα. Κοίταξε, εγώ θα σου δείξω ότι δεν είμαι φίλε φανατικό. Θα σου πω το εξή: ότι εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΧΕΝΟΜΕ, ούτε του γουστάρω και τίποτα. Όμω φώναζα για τη σύνταξη του πατέρα μου τον περασμένο μήνα που την πετσοκόψανε. Και τώρα φίλε δεν ξέρω τι δώσανε. Ένα βοήθημα, δεν ξέρω, τον φτάσανε στα 700. Οπότε αυτό πρέπει να το πω. Δηλαδή, οφείλω πραγματικά να το πω. Είναι η μίνιμουμ σύνταξη που πρέπει να έχει βέβαια ο κόσμο. Αλλά εμένα δεν ξέρω επειδή δεν έχει άλλα εισοδήματα, τον φτάσανε στα 6,96. Κοίταξε να δει, είμαι υπέρ αυτού. Γιατί εγώ φώναζα πριν από Να είναι μήνιμουμ σύνταξη 700 και μάξιμουμ 1500 Και να περισσέψουνε λεφτά Πρέπει να το πω φιλαράκι τι να σου πω τώρα Μπορεί να με κράξουν όλοι Να με πού ρε μαλακασαμαρικέ γύρισε Δεν γύρισα Αυτό όμως πρέπει να το πω Μαλακασαμαρικέ γύρισες γύρισε. για για. σας μεγάλη τιμή να περιμένω Έχω κανέψει να περιμένω Δεν είναι κακό να Το κάτι κακό. Ναι, ναι, ναι, κάτσε εδώ π πίπρι, πίπρι, πίπρι. Άκου λίγο να σου πω. Γιατί πραγματικά εσύ μιλά, αλλά εμεί περιμένουμε λίγο να σου πω. Ξέρετε, πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει με του πολιτικού κτλ. Αυτού που κυβερνάνε. Πώ υπήρχε παλιά ο φραγκισμό, όχι να φύγουν από την Ελλάδα, ούτε ξέρω για την πολιτεία του πλάτου. Να σου πω απλά. Να ζουν με 500 ευρώ, αλλά με υποπτία στο κραξιουργείο. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο άλλο να καταλάβει τι στον μπού και τα λοιπά. Φυλακή, αν μπει, θα την κάνει μια χαρά. Ένα μαζί σι έτσι 500 ευρώ, η οικογένεια. Δηλαδή, η έννοια η δικιά μα είναι, είναι να πω, καταλάβει πω, πω, ο πολιτικό να σε νιώσει, να σε συμπονέσει για να σου δώσει αυξήσει. Θα με συμπονέσει, αυτό καταλαβαίνει. Αυτό δηλαδή, προκύπτει, δεν είναι ότι αυτό καταλαβαίνω. Α, Α, στην κατάσταση που είμαστε και θα γυρίσει το μυαλό να. Θέλω άμα είναι να γυρίσει. Δηλαδή, περιμένουμε από αυτού να γυρίσει το μυαλό να μα σώσουν. Οι ίδιοι που σε κατέστησαν, σε φέραν εδώ, οι ίδιοι να το καταλάβουν και μετά να συμμορφωθούν, σε να τρόπο. Η πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Πριν από 4-5 χρόνια τώρα, yeah. μόνο κονσέρβα, Πήραν να σα καταγγείλω ότι καταφέρατε από έναν μη σκεπτόμενο άνθρωπο, από καστοριά, από καστοριά, από καταλαβαίνει, εσυνικιστικά λίγο περίεργα τα πράγματα. Όπω, αι, ξέρει, Χρυσή Αυγή, παλιά που δεν ξέραμε τόσο Χρυσή Αυγή, λαό και δεν σημαδεύεται, καταφέρατε όχι να μου αλλάξετε γνώμη εσεί, να με κάνατε να ψαχτώ μόνο με να αλλάξω γνώμη. Oh, Α, έγινε, έγινε δουλίτσα, έγινε δουλίτσα. Κάνατε, κάνατε δουλίτσα, με κάνατε πιο δυστυχισμένο βέβαια σαν άνθρωπο, γιατί ξέρει, η είναι Αλλά θα σε ευγνωμονώ γι' αυτό όλη μου τη ζωή. Να θυμάσαι. Θυμάμαι και ψάχνω γενικότερα. Και εμεί θα θυμόμαστε ότι καταστρέψαμε έναν άνθρωπο ακόμα. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένα άνθρωπο που τα μπαδίζουν να βαντίζει. Είναι ένα άνθρωπο που τώρα λύσονται. Είναι ένας που τον να Είναι που Είναι ένας άνθρωπος να βαδίζει. <Δια> Είναι <Δια> <Δια> που Από εδώ φτάνουμε στο τέλο. Όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε για το τελευταίο μέρο. Αμέσω μετά ο Νίκο Τραβελάκη και στις 3.30 για Άννα Κανέλη. Γεια σα. Ρε κουφάλε, τι πρόβλημα έχετε με τον Πολύδωρα, δεν σα κάνει ο Πολύδωρα. Κάνε ένα πρόβλημα, παιδί μου. Δεν σα κάνει και ποιον. Εμά δεν μα είναι... κάνει ο Πολύδωρα. Εμα... Εμά, ρωτά, εμά δεν μα κάνει ο Ο Πολύδωρα μόνο μα κάνει. Παρασκευή βάλουμε λίγο τη γράνα, να ακούσω. Πίρα το χάρτη, Grana Grana Θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη γράνα, που σημαίνει υδραγωγός. Να σου πω μια και ώρα. Άλλαξε, Πέρα. άλλαξε. Καταρχήν άλλαξε. Φόσον άλλα... άλλαξε όλη τη τηλεοπτική ελληνοφρένεια, τέλος. Ναι, αλλά βάλε τη γυγιά, να λέει κούκου η ώρα άλλαξε που τις έλεγες εσύ. Με τον κούκο το παλιό, ε. Ναι, για τους αδεατές που είναι δεν το ξέρουν, δεν το καταλάβει. Ναι, να θυμούνται οι παλιές, να μαθαίνουν οι Ναι. Γεια σα. Τι ειδήσει τι τι κάνατε. Την Ακριβοπούλου γιατί δεν τη δε λέει ειδήσει. Πάτε καλά κυρία μου. Ορίστε. Τι ώρα την ακούγατε κανονικά. Τι δύο η ώρα. Α και τώρα είναι δυόμιση. Έχετε δίκιο. Ναι. Κούκου. Η ώρα άλλαξε. Πάτε και εδώ το πλακατζή και λέει διάφορε βλακίε. Εντάξει δεν σα το λέω πίσω στο χαλάσο. Τι ειδήσει θέλουμε να ακούσουμε. Όχι αυτέ τι βλακίε που ε, λέει αυτό. Η... η ώρα άλλαξε κυρία μου. Άλλαξαν οι ειδήσει. Ναι ναι όχι. 7 ώρε πίσω Ναι, Υόρκη γίναμε. Ορίστε. Τι ώρα έχει, έχει Καλά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι ώρα έχει ειδήσει. Πετε μου τι ώρα έχει ειδήσει. Στι 2. Στι 2. Ναι. Ε, είπε, είπε κάτι αυτό και μετά έβαζε τον πλάκα. Δεν είχε, δεν είχε ειδήσει. Ούτε ακριβό πουλ. Ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δεν θα σα το πω εγώ για να μην σα ταράξω. Ναι. Θα σα δώσω την κυρία δίπλα μου. Αλλά με το μαλακό, ε. Αν σα πούνε κάτι για ρολόγια που πάνε μια ώρα πίσω μην ταραχτείτε. Συμβαίνει. Δύο φορέ το χρόνο. Στι βλοκίε έχει βάλει. Βέβαια δεν, δεν έχει ειδήσει. Στι 2 η ώρα δεν έχετε ειδήσει. Έχουμε, ναι. Ε, γιατί δεν τις βάλετε. Να κάνω μια ερώτηση. Αναλυτικέ ειδήσει. Εν συντομία, είπατε κάτι και βάλετε μετά αυτό το πλακατσί και λέτε διάφορα. Αφήστε με να μαντέψω. Ψηφίζετε λαό. Ε, Και όχι, και καμία σχέση. Μα πώ, τέτοιο μυαλό να πάει χαμένο. Ναι. Κρίμα είναι. Πάντω έχετε δικαίωμα ψήφου, α καταλήξουμε εκεί. Δεν μειώσαμε το έλλειμμα. Δεν μειώσαμε την ανεργία. Καταφέραμε όμω και μειώσαμε το χρόνο. Κούκου, η ώρα άλλαξε. Γυρίσαμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Κούκου! Κερδίσαμε μία ώρα ύπνο και φέτο. ΣΥΡΙΖΑ. Κούκου! Ο χρόνος είναι κρίμα. Κούκου! Η ώρα άλλαξε. Ο πολιτικός φορέα που είχε τακτοποιήσει ο κύριο Πολίδωρα Περιελάμβανε τον Πανίκα και τον Νικολόπουλο. Ωραίο, μ' ο... Γιατί διαλυθήκανε, δεν ξέρω. Λοιπόν, την Παρασκευή κάνε ένα αυτού Το κόμμα μας είναι ευρωπαϊκό μεν, δε. Ω, γέροντα η ευχή Μακεδονία ξακουστή του Αλεξανδρου η χώρα Μακεδονία του Αλεξανδρου Ευχαριστώ αδελφέ μου Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη Εγώ τελείωσα με αυτού και θα τελειώσουν και αυτοί μαζί μου. Θα τελειώσουν και αυτοί μαζί μου. Παίξτε παραγγελίε την Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή θα παίξουμε, για πε. Ορμόμενο από όλα που είπε για του κομμουνιστές Ορμόμενο τους... ορμήθηκε δηλαδή, ε. Έλα, έλα, δεν με Λοιπόν, αφήστε για του που είναι ο Γεωργάκης, ο Ααγωνής και η Πάολα. Και από κάτω θέλω σπίρο γραμμένο και να παίζει τέτοιο, όπως όλανε, το, το κουκουλοφόρο, ξέρεις. Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη που σας χαρακτηρίζει κύριε Γιοργιάδη; Γεωργιάδη. Είστε σοσιαλιστής, φιλελεύθερος, κομμουνιστής, σοσιαλδημοκράτης, αντιεξουσιαστής ή καμία από όλα αυτά. Βάλτε αντιεξουσιαστής. Μαμά, μπαμπά, Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Μαμά, μπαμπά, είμαι κακό παιδί. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικός τύπος. Μαμά, μπαμπά, Στην τσάντα <στοί> έχω στο πει. αυτό δεν πάω να ψηφίσω. Πάω όμω άνετα να πετάξω μια Ποιο έχει την βενζίνη, Ποιο έχει την ευθύνη, Ποιο έχει τα πλακά. Ποιο τα βαράει τα μα. Όμω άνετα θα πετάξουμε μια μότα. Κι εγώ Ποιο έχει <Τι> δίκη γόρο! Ποιο έχει μακα δώρο, έχει το κουτί Με τα μαλλόξ. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε, τι λέγανε. Μαμά, μπαμπά, τι τραπέζε βαρούσαν, βαρούσαν. Μαμά, μπαμπά, τι έβριζε και εσύ. Οι τραπέζέ μα περνάνε δύσκολε ώρε. Θέλω κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Την Πανσόν Σοράγια. Πολύ δώρα. Ε, Εννοείται. Καλή, κύριε Πολύ Ναι, καλημέρα. Καλή σα ημέρα κύριε. τον πολιτικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Τι κάνουμε. Καλά εσείς. Μια χαρά, είμαι συνεργάτη του Νίκο του Καραχάλιου. Παίρνω να σα ενημερώσω τώρα εν ώψη Αποφάσισε ο Πρωθυπουργό. το κόμμα Ναι. Έτσι κι αλλιώ μιλάτε εσεί. Συνεννοητείτε. Πολιτικό σχεδιασμό. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Συνεργάτε του Ανδρέα Κουτεντέ, αν θέλετε να σημειώσετε. Κουτεντέ. Εκ μέρου του Νίκου του Καρχάλιου, αν και δεν έχουν σημασία αυτά τώρα. Ναι, ναι σα ακούω. Ναι, να ενημερώσω λοιπόν για το που αποφάσισε ο Πρωθυπουργό να παρακολουθήσει ο κύριο Πολίδωρα να εκπροσωπήσει το κόμμα. Ναι, σε ποια παρέλαση ναι. θα πάει στα Ρίζια. Είναι στο νομό Εύρου. Θα πάει. Ρίζια νομό Εύρου. Ρίζια, ναι, ναι. Πιο πάνω από το σουφλι. Έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλα, όλοι οι βουλευτέ, Ας πούμε, ακόμα και αυτή που δεν είναι στην κυβέρνηση. Ωραία. Λοιπόν, τα έξοδα είναι από το κόμμα εντάξει εννοείται. Έχουμε κλείσει εισιτήριο με το κτέλ. Με θα ξεκινήσει παρασκευή πρωί θα φτάσει βραδάκι. Με το κόμμα. Θα φιλοξενηθεί την πανσιόν Σοράγια. Δύο διανυκτερεύσει, Σοράγια. Η μηδιατροφή, πρωινό μόνο, δηλαδή. Εγώ τον, το σημείο θα καλέσω πάνω στο. Εντάξει. Το σημειώνω εγώ να ξέρω ότι για, για σουφλία έχουμε πολύδορα. Εντάξει. Εντάξει εγώ θα το μεταφέρω Να είστε καλά καλό είστε καλά. μεσημέρι Γεια σας. Yeah. Εναλλακτικά να ζητήσω κάτι άλλο ναι. Το ηχητικό για τον ναζισμό και τον φασισμό που βασίζεται στο έργο του break Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλε μαλακίες Για παράδειγμα ο φασισμός Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας Που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης Σύμφωνα με αυτήν την άποψη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 αυτόν τον μέσων. Έχω ακούσει ένα ειδικό που έχετε φτιάξει για τον φασισμό αναχρονίες. Γερμανία του Μεσοπολέμου. Της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 3%.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 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. 19 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού. Νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό.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 Εκείνοι δεν φανταζότουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ...